Πριν αρχίσω, να σας υπενθυμίσω δύο ανακοινώσεις. Τη μία την είχαμε πει από την προηγούμενη ομιλία μας, το προηγούμενο Σάββατο, και είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις, δεν θα τις έλεγα πανηγυρικές, οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται αύριο πρωί και απόγευμα στο ναό μας τον Άγιο Ανδρέα προ του παρετηθέντος και αποχωρούντος από την ενεργό δράση Μητροπολίτου μας κυρίου Νικοδήμου λέγω ότι δεν είναι πανηγυρικές οι εκδηλώσεις διότι θα έλεγα αν μπορώ να διερμηνεύσω και τα δικά σας τα συναισθήματα και όλων τα συναισθήματα όλων των πατρινών θα έλεγα ότι μάλλον βαρύ θα είναι το κλίμα αύριο διότι εμείς όλοι υπήρξαμε τα παιδιά του και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάποιος ότι όταν χωρίζεται ο πατέρας από το παιδί μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εφορία και οποιαδήποτε χαρά. Ούτε μπορεί να πει κάποιος σύζυγος όταν φεύγει από τη σύζυγό του ότι και εκεί μπορεί να υπάρξουν αισθήματα χαράς. Βεβαίω, η κίνηση σε αυτήν του ήταν μια αξιολογότατη κίνησης, την οποία θυμηθείτε με ότι θα την καταγράψει η ιστορία, διότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο ο ιεράρχη, αυτοβούλο, οικειοθελό να υποβάλει την παρέτησή του. Παραδεχόμενος κατά αυτόν τον τρόπο, ότι πληθυνόντων των ετών της ηλικία του, οπωσδήποτε δεν μπορεί να ανταποκριθεί όσο θα ήθελε στις απαιτήσεις του υψής του Υπουργήματος της Αρχιερωσύνης. Θα του τα πω και αύριο στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν, και πιστεύω ότι θα είστε εκεί θα του τα πω και αύριο διότι έτσι αισθάνομαι αυτό πιστεύω και όπως σας είπα προηγμένως δεν το πιστεύω μόνο εγώ αλλά πιστεύω ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων σας αύριο λοιπόν το πρωί θα γίνει αρχιερατική θεία λειτουργία στο Ναό του Πολιούχου μας στον Άγιο Ανδρέα και στην οποία βεβαίως θα, χωροστα... θα λειτουργήσει ο Μητροπολίτης μας και άλλοι Μητροπολίτες μαζί και στη συνέχεια θα περάσουμε για τελευταία φορά να ασπαστούμε το χέρι του να πάρουμε για τελευταία φορά την ευλογία του αφού πλέον είναι η ακολουθία, η ως λειτουργία που κάνει στην πόλη μας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, αύριο δηλαδή το απόγευμα, στις 7.30 ώρα, θα έχουμε και πάλι στον ναό του πολιούχου μας αποχαιρετιστήριο εκδήλωση στην οποία θα παραστούν οι Ιεράρχες πάλι, θα παραστούν οι αρχές της πόλεως, θα παραστούν οι φορείς της πόλεως, θα παραστούν κόσμος πολύ υποθέτω. Για να πούμε τον τελευταίο χαιρετισμό και... Σε αυτή την εκδήλωση πάλιν απαιτείται να είμαστε όλοι εκεί. Ανακοίνωσης δεύτερη. Το άλλο Σάββατο είναι του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου. Και όπως είναι γνωστόν, κάθε χρόνο... Την ημέρα αυτή γίνεται αγρυπνία. Έχει καθιερωθεί ενώ ακόμη, ακόμη ήμουν λαϊκός, πριν ακόμα χειροτονηθώ. Και επομένως και φέτος θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση που θέλει την ημέρα εκείνη να γίνεται αγρυπνία, θα γίνει στον παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέου, θα αρχίσει στις 9 και θα τελειώσει περίπου στις μια Την Παρασκευή το βράδυ, ξημερώνοντας Σάββατο. Καθώς επίσης, μια τρίτη ανακοίνωσης, το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα, όπως είναι φυσικό, δεν θα γίνει κύριγμα εδώ, δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι εδώ και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο... Η επόμενη συνάντησή μας, εδώ στην αίθουσα αυτή, θα είναι σε 15 ημέρες. Τώρα πρέπει να απολογηθώ και για κάτι. Είχα υποσχεθεί ότι σήμερα θα έχουμε κοπή βασιλόβιτας. Δυστυχώς όμως, οι υπερβολικές απαιτήσει στο Ναό μας αυτή τη εβδομάδα, κυριολεκτικά εθόλωσαν το μυαλό μου και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Υπόσχομαι όμως... Σε 15 ημέρες που θα έχουμε, άλλωστε μέσα στον Ιανουάριο επιτρέπεται να κόβουμε πίτα, ακόμα είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου, και επομένως λοιπόν είμαστε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπτού, θα έχουμε λοιπόν την κοπή της Βασιλόπιτας σε 15 ημέρες. Και έρχομαι τώρα στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των Παριμιών του Σολομόντος, του Ιερού Κειμένου, στο οποίο Ιερό Κείμενο ευρισκόμεθα στο κεφάλαιο 7 και ερμηνεύσαμε τον πρώτο στίχο, το περασμένο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε, αφού βεβαίως επαναλάβουμε εν συντομία αυτά τα οποία είχαμε πει το προηγούμενο Σάββατο. Το προηγούμενο Σάββατο, αφού είπαμε τις ευχές μας για τον νέο χρόνο, ερμηνεύσαμε τον πρώτο στίχο, ο οποίος πρώτο στίχος είναι μία υπόδειξη και σύσταση που κάνει ο Κύριος σε όλους μας. Και τι λέει αυτή η σύστασης. «Παιδί μου», λέει ο Κύριος, «ΙΕ, φύλασαι εμμούς λόγους να φυλάς τα λόγια μου. λεει ο κυριος ιε φύλασε εμούς λογους να φυλας τα χρυσαφικά σου, εσύ η γυναίκα, όπως φυλάς τα λεφτά σου, όπως φυλάς την περιουσία σου» θα έλεγα χίλιες φορές περισσότερο να φιλάς τα λόγια του Κυρίου περάστε έχει εδώ. Περάστε, εδώ να φιλάς τα λόγια του Κυρίου όπως φιλάς τα δαχτυλίδια σου και τα βραχιόλια σου και τα περιδέρεά σου όπως φιλάς αυτά τα οποία νομίζεις ότι έχουν αξία τα εγκόσμια πράγματα τα τα πράγματα πολύ περισσότερο να φυλάς τους πνευματικούς θησαυρού, που είναι τα λόγια του Κυρίου και, και αν στενοχωρηθεί που σε κλέψανε και έχασε τα χρυσαφικά σου και τα λεφτά σου τότε να είσαι έτοιμος να στενοχωρηθεί χίλιες φορές περισσότερο άμα χάσεις τα λόγια του Θεού έτσι λέγει ο, ο προφήτης Δαβίδ Αγάπησα λέει, Κύριε, τα δικαιώματά Σου υπέρ και το Περισσότερο από το χρυσό, γιατί ήταν βασιλιάς και είχε πολύ χρυσάφι. Περισσότερο από το χρυσό και περισσότερο από τις πολύτιμες πέτρες, «Αγάπησα, Κύριε, λέγει τα δικαιώματά Σου. Αγάπησα τον ώμο Σου. Αγάπησα τις εντολές Σου». Και αν φτωχύνεις από υλικά πράγματα, μην κλάψεις, μην στενοχωρηθεί. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Θυμήσου τι έκανε ο Ιώβ, όταν έχασε την περιουσία του. Τι είπε. «Γυμνός εξήλθον εκιλίας μητρό μου, γυμνός και απελεύσω όταν γεννήθηκα λέγει δεν έφερα μαζί μου κανένα χρυσαφικό και όταν θα φύγω πάλι δεν πρόκειται να πάρω μαζί μου κανένα χρυσαφικό και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Τον θησαυρό εκείνο τον οποίο πρέπει να διεκδικείς και ο οποίος θησαυρός μένει στον αιώνα όχι μόνο εδώ σε αυτή τη ζωή, αλλά ακολουθεί και στην άλλη ζωή, είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι τα λόγια του Κυρίου, τα οποία αν τα αγάπησες, αν τα εγκολπόθηκες, αν τα εφύλαξες, αυτά τα λόγια του Κυρίου θα έρθουν κοντά σου». Μετά τον θάνατό σου θα σε ακολουθήσουν στην βασιλείαν του Θεού και αυτά τα λόγια θα μαρτυρήσουν ενώπιον του Κυρίου ότι υπήρξες εκείνος ο οποίος αγάπησες το Λόγο του Θεού. Και θυμηθείτε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν εκείνοι που αγάπησαν τον νόμο του Θεού. Αντίθετα εκείνοι που περιφρόνησαν το Λόγο του Θεού εκείνοι που εμίσησαν το Λόγο του Θεού εκείνοι οι οποίοι αδράνησαν στον νόμο του Κυρίου, δεν θα υπάρξει για αυτούς σωτηρία Υγάπησα τα δικαιώματά σου υπέρ χριστίων και πάζιο. φύλασε εμούς λόγους Φύλαξε τους και για κάποιο άλλο λόγο. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, αυτό δεν σας το είπα, σας το λέγω τώρα, είμαστε σε μια εποχή, αγαπητοί μου αδερφοί, φθοράς των συνειδήσεων. Βρισκόμαστε σε μια εποχή παραγωνισμού του Λόγου του Θεού. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο Λόγος του Θεού σπρώχνεται στο περιθώριο και σπρώχνεται στο περιθώριο δυστυχαίστατα όχι μόνο από τους αθέους και τους απίστους αλλά ακόμα δυστυχώ και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας οι οποίοι παραποιούν το Ευαγγέλιο οι οποίοι φτιάχνουν δικούς τους νόμους, οι οποίοι προωθούν δικές τους αντιλήψεις και θέλουν να παρουσιάζουν το Χριστό μοντέρνο, θέλουν να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο καθυστερημένο, θέλουν να παρουσιάζουν τη χριστιανική αντίληψη μακριά από αυτήν που μας παρέδωσε ο Κύριος και εντελώς ξένη από αυτή που κήρυξε ο Κύριος. Είμαστε σε μία εποχή παραγωνισμού του Λόγου του Κυρίου, περιθωριοποιήσεως του Λόγου του Κυρίου. Και θυμηθείτε, δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι έρχεται πτωχία, έρχεται φτώχεια, φτώχεια όχι από λεφτά, εκείνη τη φτώχεια μην τη φοβάσαι. Και αν έρθει φτώχεια από λεφτά μην το σκέφτεσαι. Στο κάτω κάτω να πεθάνουμε από την πείνα και από τη δίψα μικρό το κακό εκείνη τη φτώχεια λέει ο προφήτης τη που να φοβάσαι είναι η πτωχία του Λόγου του Θεού έρχεται φτώχεια πνευματική έρχεται φτώχεια κατά την οποία φτώχεια ο κύριο. ο Κύριος επειδή περιθωριοποιήσαμε το λόγο του επειδή παραγονήσαμε το λόγο του επειδή περιφρονήσαμε το λόγο του ο Κύριος θα μας στερήσει το λόγο του Έρχεται φτώχεια, τέτοια φτώχεια που θα αναζητούμε την αλήθεια και η αλήθεια δεν θα υπάρχει η αλήθεια θα μας τη στερήσει ο Κύριος την αλήθεια <Κι> θα επιτρέψει ο Κύριος για την αδιαφορία μας και για την αδράνειά μας <Κι> θα επιτρέψει ο Κύριος να ακούονται βλασφημίες και ύβρις και ψέματα ως δίθεν λόγια του Χριστού και τα γνήσια λόγια του Χριστού θα παρασιωπούνται και θα αποκρύπτονται και οι χριστιανοί θα θέλουν να μάθουν τι λέγει ο νόμος του Θεού τι είπε ο Χριστός αλλά δεν θα ακούεται λόγος Θεού θα υπάρξει πτωχία γι' αυτό λέγει ο Κύριος εδώ Ιε φύλασε εμούς λόγους Ξέρεις γιατί να τους φυλάς διότι εσύ θα συντηρήσεις το Λόγο του Θεού εγώ μάλιστα εσύ εσύ που έμαθες γνήσιο σε αξίωσε ο Θεός να μάθεις γνήσιο το Λόγο του να αξιωθείς να βρεθείς εδώ σε αυτή την αίθουσα και να ακούσεις γνήσιο το Λόγο του Κυρίου όπως ακριβώς τον γράφει η Αγία Γραφή, εσύ θα τον συντηρήσεις εάν γνήσιο τον μεταφέρεις στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στο φίλο, το συνάδελφο, τον πεθερό, την πεθερά, τον κουνιάδο, τον αδελφό τον μπάρμπα δεν ξέρω ποιον άλλον. Εσύ θα συντηρήσεις το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας έδωσε τον νόμο Του, Έδωσε τους ιεροκήρυκες, αλλά έδωσε άκουσες τι είπε, ακούς τι λέει το λέει ο Ισαΐας και αυτό έδωσε λέει οτίον το του ακούει έδωσε και αυτιά για να ακούμε όχι τούτα τα αυτιά έδωσε αυτιά ψυχής για να ακούσει το Λόγο του Θεού να τον, να τον κρατήσεις μέσα σου και όταν θα έρθει η ώρα να τον μεταφέρεις γνήσιο σε άλλους οι οποίοι διψούν να ακούσουν την αλήθεια <κυρίζει> φύλασε λόγων Κυρίου, φύλασε λόγους εμούς λέει ο Κύριος εδώ είσαι πεπισμένος και πεπισμένη ότι ο λόγος που ακούς είναι ο γνήσιο, λόγος του Κυρίου. Νοθεία εδώ δεν υπάρχει. Νερό στο κρασί δεν μπαίνει. Εδώ τον ακούς, έτσι τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι, παρά την ελεηνότητά μου και παρά την αμαρτωλότητά μου, έτσι αισθάνομαι ότι εδώ τουλάχιστον αυτό βλέπει ο Κύριος ότι παλεύω και προσπαθώ να μην ξεφύγω ούτε κεραία από τον νόμο του Κυρίου. Προσπαθώ να πω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Έστω και αν ξέρω πολλές φορές ότι το πνεύμα του κόσμου που μας έχει κάνει μια φοβερή πλήση εγκεφάλου έστω και αν ξέρω ότι αυτό το πνεύμα έχει αλωτριώσει τις συνειδήσεις μας και πολλά από αυτά που σας λέγω φαίνονται ξένα και ανήκουστα και πολλοί από εδώ έχουν φύγει εξαιτίας της αλήθειας η οποία ακούεται. Δεν με απασχολεί αγαπητοί μου αδερφοί αυτό. Όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Όποιος θέλει και κουράστηκε και ενοχλείται από τα λόγια του Κυρίου, μπορεί να πάρει το δρόμο και να πάει σε οποιαδήποτε άλλη πόρτα, νομίζει αυτός. Εδώ όμως, τουλάχιστον θα έχετε αυτή την βεβαιότητα, ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ο γνήσιο και αυτούσιος λόγος του Κυρίου, τον οποίον Εκείνος μας παρέδωσε διαμέσου των γραφών. Φύλασε λοιπόν τον νόμο του Κυρίου, φύλασε τους λόγους του Κυρίου, μην τους αφήνεις να διαγράφονται φεύγοντα από εδώ, μην τους αφήνεις να τους παίρνει ο δαιμονικός αέρας έξω, αλλά πηγαίνοντας στο σπίτι καλλιέργησε το λόγο του Θεού. «Κρύψον παρά σε αυτό» λέγει παρακάτω, «κρύψε το λόγο του Θεού». Μην έρθουν οι δαίμονες τη αμφισβήτηση. Μην έρθουν οι δαίμονες οι οποίοι θέλουν να σου αποσπάσουν το Λόγο του Θεού. Το κρύψαν παρά σε αυτό, θυμάστε πως το εξηγήσαμε. Μην τον διαπραγματεύεσαι το Λόγο του Κυρίου. Μην πας στο σπίτι και μην αμφισβητήσεις το Λόγο του Θεού. Μην κάτσεις να τον συζητήσει με άθεους και με άπιστους που ξέρεις ότι θα τον χλεβάσουν που ξέρεις ότι θα τον λιδωρήσουν που ξέρεις ότι θα τον περιφρονήσουν κράτησέ τον και δώσ τον είδε τι λέει όπως το Ρεσπάβλος στον Τιμόθεο αυτά λέει που άκουσες παρεμού τα αυταπαράθου πιστής ανθρώπης ίδινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε αυτά λοιπόν που σου λέω εδώ και εσύ σε πιστούς ανθρώπους συζήτατα με πιστούς ανθρώπους που και εκείνοι θα είναι ικανοί να τα δώσουν και αυτοί σε άλλους πιστούς ανθρώπους διότι έτσι μόνο συντηρείται ο λόγος του Κυρίου αν πας να τον διαπραγματευτείς με το σύζυγο ο οποίος θα τον λιδωρήσει Εάν πας να το συζητήσεις με την κουτσομπόλα, τη γειτόνισσα, την Τζιγαρού, η οποία δεν έχει καμιά άλλη δουλειά παρά να κάτι να κουτσομπολεύει και να μοντερνίζει, εκεί φυσικά, εκεί ο Λόγος του Θεού θα χλεβαστεί. Εκεί ο Λόγος του Θεού θα αλωτριωθεί. Εκεί ο Λόγος του Θεού. Το Άγιον αυτό παραδίδεται τη σκησή. Θυμάστε τι λέγει μην δότε τα Άγια τη σκησή» μη δώσεις τα Άγια στα σκυλιά μη δεν βάλετε τους μαργαρίτας έμπροστα των χείρων ούτε τα Άγια λόγια του Χριστού τους μαργαρίτες αυτού να τα βάλεις μπροστά στα πόδια των χειρινών <ΛΣ> διότι θα τους πατήσουν διότι θα ασεβήσουν επάνω διότι θα τους χλεβάσουν, διότι θα τους περιφρονήσουν διότι θα τους λιδωρήσουν τα αυταπαράθου πιστής ή την ικανοί έσονται και ετέρους διδάξει ας προσπαθήσουμε αγαπητοί μου αδερφοί τώρα να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο στίχο τι λέγει ο δεύτερος στίχος εμάς εντολά και βιώσει τους δεεμούς λόγους ως περκόρας ομάτων <κυκλή> το καταλάβατε δεν το καταλάβατε <κυκλή> φύλασε λέει τα λόγια μου φύλασε τα λόγια μου γιατί την πρόσεξες τη λέξη δεν την πρόσεξες Φύλασε αιμούς λόγους και βιώσεις Τι σημαίνει και βιώσεις Και θα ζήσεις Διότι μόνον Όποιος εφαρμόζει Και φυλάσει τους λόγους του Κυρίου Μόνον εκείνος ζει Οι άλλοι όλοι είναι θνητοί Οι άλλοι όλοι είναι πεθαμένοι Μα περπατάνε, βλέπουνε, μιλάνε, γελάνε, αισθάνονται. Κατά Θεό είναι πεθαμένοι. Και αν είναι να ζει όπω ζει η γάτα και το σκυλί, καλύτερα να ψοφίσεις. Γιατί έτσι ζούμε σήμερα. Σαν τα κτίμη ζούμε σήμερα. Αυτιά έχουμε... Αλλά δεν τα έχουμε για να ακούμε λόγο Θεού. Τα έχουμε για να ακούμε βλαστήμιας κατά του Θεού. Μάτια έχουμε. Όχι για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού. Όχι για να βλέπουμε την εικόνα του Κυρίου. αλλά τα μάτια μας τα έχουμε για να τα λερώνομαι και να τα ρηπαίνομαι με όλες τις ασχημίες και με όλες τις ανηθικότητες του κόσμου τούτου. Τέτοια ζωή να τη βράσω. Τέτοια ζωή να μου λείπει. Τέτοια ζωή καλύτερα να πεθάνω. Μην του ζηλεύεις λοιπόν αυτούς οι οποίοι ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Στόμα έχουν. Αλλά η φωνή τους δεν είναι φωνή ανθρώπου πνευματικού. Είναι γαυγίσματα Όπως γαυγίζουν τα σκυλιά Έτσι γαυγίζουν και αυτοί Επικοινωνία με το Θεό δεν υπάρχει Και όποιος δεν επικοινωνεί με το Θεό είδε τι λέει ο Κύριος Είδε τι λέει Όταν λέει το σταφύλι το κόψεις από το αμπέλι Τι γίνεται ξεραίνεται Έτσι Και εσείς λέει ε? Ούτε και εμείς εάν μία μην ναι, μείνετε έτσι και εσεί λέει άμα κοπείτε από πάνω μου θα ξεραθείτε όσο είσαι επάνω στον Κύριο ζωογονείσαι όσο είσαι επάνω στον Χριστό παίρνεις ζωή όσο είσαι επάνω στον Χριστό έχεις αξία εκόπηκες απεκόπησε από τον Χριστόν. επέθαμες το λέει εδώ Αν το ξαναδιαβάσω Φύλαξον εμούς λόγους εμάς εντολάς και βιώσει. Εάν φυλάξεις τους λόγους μου τότε θα ζει. Τότε θα είσαι ζωντανό. Φύλασε εμούς λόγους και βιώσει. Και τι λέει παρακάτω; Τους μου λόγους ως περκόρας ομάτων ακούς τι λέει; Φύλασε λέει τους λόγους μου όπως τις κόρες των οφθαλμών σου. Πώς τα μάτια σου; Έ; ε? Πώς τα φυλάς τα μάτια σου; Είδες το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματος είναι τα μάτια Είδες πόσο ευαίσθητα είναι ίχνος, ίχνος κουπιδιού να πέσει μέσα Δεν μπορείς να ησυχάσεις Δακρίζει το μάτι, δακρίζει, δακρίζει, δακρίζει Μέχρις ότου πλέον αποβάλει το περιτό εκείνο στοιχείο Οπότε ξελαμπικάρεται και πάλι να αρχίζει να βλέπει καθαρά όπως πρώτα. Έτσι όπως φυλάς τα μάτια σου, έτσι όπως τα κλίνεις όταν φυσάει αέρα αέρας και σηκώνει σκόνη και βάζεις τα χέρια σου μπροστά για να μην πόνες σκόνες μες τα μάτια σου. Έτσι φύλασε λέει τους λόγους του Κυρίου, ως περκόρα σωμάτων. Ωραία τα λέμε, αλλά τα εφαρμόζεις τα λόγια του Κυρίου. Γιατί αυτό σημαίνει φύλασε τους λόγους του Κυρίου. Αυτό σημαίνει φύλασε αιμούς λόγους ως περκόρα σωμάτων. Σημαίνει ότι αντελήφθης ότι ο λόγος του Κυρίου είναι θησαυρός, παμέγιστος θησαυρός. Και αφού είναι θησαυρός υποχρεούσε πρέπει, πρέπει να τον νιώσεις ανάγκη σου να τον εφαρμόσει στη ζωή σου. Τον διρίστο το Λόγο του Θεού. Τον φιλάς το Λόγο του Κυρίου. Εδώ θα φανεί αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Κύριος μας συνιστά να φιλάμε το Λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μας συνιστά να τον φιλάμε ως περκόρα σωμάτων. Και παρακάτω μας λέγει πώς πρέπει να τον φυλάξουμε. Τον λόγο του. Πώς πρέπει να τον φυλάξεις. Και σου δίνει μία εικόνα. «Περίθου δε αυτοίς, αυτούς σις δακτύλις». Επίγραψον δε Επί το πλάτος της καρδίας σου Θα <κυρίζω> Κα φυλάξεις λέει το λόγο του Κυρίου Είναι θησαυρός Είναι θησαυρός αιώνιος <κυρίζω> Είναι θησαυρός ουράνιος <κυρίζω> Αυτός ο θησαυρός είπαμε Σε ακολουθεί και με τα αυτή η αγάπη σου δια των Θεών, δια τον ώμο του αυτή η αγάπη σου θα γίνει μεθαύριο το ξεκλείδωμα της πόρτας του παραδείσου για να μπορέσεις να εισέλθει μέσα σε αυτόν αλλά πως θα τον φυλάξουμε Περίθουδε δε αυτούς Συς δακτύλις Πλέξ τους λέει γύρω στα δάχτυλά σου Σου δίνει μια εικόνα Στοιχειώδη εικόνα Όπως όταν θέλεις λέει κάτι να το φυλάξεις Το χουφτώνεις καλά Το κρατάς σφιχτά στη χούφτα σου Το περιβάλλεις με τα δάχτυλά σου το κρατάς να μην στο πάρουν το σφίγγεις καλά στο χέρι σου διότι είναι χρυσός διότι είναι λεφτά το ασφαλίζεις καλά ούτω ώστε και αν ακόμα κάποιος αποτολμήσει να σου επιτεθεί να βρει ισχυρή αντίσταση στο χέρι σου τρόπον την να λέγει ο Κύριος με την ίδια προσοχή ασφάλισε τους λόγους μου. Και φυσικά ο λόγος του Κυρίου δεν πιάνεται στα χέρια. Φυσικά ο λόγος του Κυρίου δεν είναι κάτι το υλικό. Για να το συγκρατήσω να μην μου το πάρουν. Ο λόγος του Κυρίου είναι πνευματικό στοιχείο. Κράτησέ τον λοιπόν με τα πνευματικά σου δάχτυλα Με τα δάχτυλα της ψυχής σου Φύλαξέ τον Κρύψον αυτό που μας είπε προχτές Το περασμένο Σάββατο Μην τον διαπραγματεύεσαι Μην τον εκθέτεις Θα στον πάρει ο διάβολος Θα στον λερώσουν οι άνθρωποι Θα τον αμαυρώσουν Φύλαξε τον το λόγο του Κυρίου. Και όπως είπαμε, μίλησε εκεί που πρέπει να μιλήσεις. Θα σας θυμίσω ένα παράδειγμα. Ο Κύριος θυμάστε, έκανε κηρύγματα, το θυμάστε, έκανε κηρύγματα. Η ζωή του Κυρίου, τα τρία χρόνια της ζωής του, από 30 έως 33 ετών, ήταν Μία ζωή γεμάτη θαύματα και γεμάτη κηρύγματα. Αλλά υπήρξαν και στιγμές που ο Ιησούς αισιόπα Δεν μίλησε. Γιατί. Γιατί. Γιατί ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι αν μίλαγε ο λόγος του θα επεριφρονεί του ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή αν μίλαγε ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού θα το και δεν μίλησε όταν βρέθηκε στον Πιλάτο θυμάστε όταν πήγε στον Πιλάτο λέει ού κακού λέει πόσα σου καταμαρτυρούσε δεν ακούς λέει όξω, άκου, άκου το πλήθος, λέει, άκου πως κάνει, πως ορίζεται πως γαυγίζονται, άκουσέ τους, πως συλλακτούν από κάτω, άκουσέ τους. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Δεν μίλη, τι να του πει, τι να του πει, ότι και αν του χαμένο θα πήγαινε. Και πράγματι, όταν στη συνέχεια, στη συνέχεια, τον προκαλεί ο Πιλάτο και του πιάνει την κουβέντα, θυμάστε, του είπε μια κουβέντα ο κύριο, Εγώ λέει, Ήρθα να λύσω την αλήθεια. Πού να καταλάβει εκείνο το όρνιο, Πού να καταλάβει εγώ λέω τι εστις η αλήθεια λέω δεν ξέρεις τι, τι, τι μου λες τώρα τι αλήθεια και παραμύθια και, και, και, και του μπαναχά την αλήθεια την αλήθεια την εμπέζεις την αλήθεια να γιατί δεν μιλήσει ο Κύριος να εμπαιχτεί η αλήθεια να εμπαιχτεί ο Χριστός άμα πρόκειται να ανοίξει το στόμα σου και να μιλήσεις Και να χλεβάσουν Καλύτερα κλείστο Μίλα εκεί που ξέρεις Ότι ο λόγος του Κυρίου Θα ανθίσει Μίλα εκεί που ξέρεις Ότι ο λόγος του Θεού Θα πιάσει τόπο Μίλα εκεί που ξέρεις Ότι ο λόγος του Θεού Θα εκτιμηθεί Μίλησε εκεί Που ξέρεις Ότι υπάρχουν καρδιές διψασμένες Οι οποίες διψασμένες καρδιές ποθούν να ακούσουν δια τον λόγο του Χριστού ο Κύριος μίλησε πολύ μίλησε αλλά και εσιόπησε εσιόπησε όταν είδε ότι ο Λόγος του θα πήγαινε χαμένο. φύλαξε τον καλά στο χέρι σου περί Συντακτήλη, πιάστον καλά, φύλαξε τον ω κόρηνο φθαλμού. Μη δότε τα άγια της σκησή, μη δε βάλετε του Μαργαρίτα έμπροσθεν των χείρων, φύλαξε τα λόγια του κυρίου. Και φυσικά, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο μη μιλάς αλλά βίωσε το Λόγο του Θεού μη μιλήσεις το καλύτερο κήρυγμα ειδικά στη σημερινή εποχή δεν είναι να μιλάς γιατί ξέρει ο κόσμος το καλύτερο κήρυγμα στη σημερινή εποχή είναι να βιώνεις το Λόγο του Θεού να σε βλέπει ο Άνος και να διαβάζει επάνω σου το Ιερό Ευαγγέλιο Είδατε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος εκεί στους Κορινθίους στους Γαλάτες Εσείς λέει είστε επιστολή αναγκινοσκομένη Είδατε τι τους λέει Είσαι λέει επιστολή σε διαβάζει ο κόσμος Ας μην μιλάς σε διαβάζει ο κόσμος και πως περπατάς σε διαβάζει ο κόσμος και πως μιλάς σε διαβάζει ο κόσμος και πως γελάς σε διαβάζει ο κόσμος και πως κατακρίνεις και πως κουτσομπολεύει και πως δίνεσαι; και πως βάφεσαι και πως δεν βάφεσαι όλα τα βλέπει ο κόσμος είσαι επιστολή Χριστού αναγεινοσκωμένη Επάνω σου ο άλλος διαβάζει το Ευαγγέλιο Ας μην ξέρει να πεις Ας μην ξέρει να κηρύξεις Ο λόγος σου Η ευπρεπειά σου Η αξιοπρεπειά σου Οι κινήσεις σου Τα μάτια σου Οι λογισμοί σου Τα ενδιαφέροντά σου Όλα σε χαρακτηρίζουν και όλα δείχνουν το Ευαγγέλιο αν όντω είσαι ένα Ευαγγέλιο που μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος φύλαξε τον νόμο του Κυρίου και συμπεριφέρσου κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο άλλος να μπορεί να τον διαβάζει και δεν χρειάζεται να του το πεις Είμαστε στην εποχή, είπαμε, που το λόγο του Θεού τον ξέρουν και οι πέτρες πλέον. Εσύ συμπεριφέρσου σαν χριστιανός και σαν χριστιανή και από εκεί και πέρα άφησε τον άλλον. Και αν έχει καλή καρδιά και αν έχει ζήλο Θεού δίδαξέ τον με την νηστεία σου δίδαξέ τον με την προσευχή σου δίδαξέ τον με τον περιπατημά σου δίδαξέ τον με το ήθεο σου δίδαξέ τον, το τον με την ταπεινοφροσύνη σου δίδαξέ τον με τη συμπροτητά σου δίδαξέ τον με την υποχωρητικότητά σου δίδαξέ τον με την αγάπη σου μην το δείχνεις μίσος και αυτά είναι όλα ό,τι καλύτερο κήρυγμα θα μπορούσες να κάνεις τι να του πεις μίστεψε τη στιγμή που εσύ τρώς τι να του πεις πήγαινε στην Εκκλησία τη στιγμή που εσύ δεν πας. Τι να διδάξεις το παιδί σου εσύ η μάνα που μου έχει πει, αυτό το έχω πει πολλές φορές και το γράφω και στο βιβλίο το οποίο ετοιμάζεται και αυτέ τις ημέρες πλησιάζουν που θα εκδοθεί. Τι να πεις το παιδί σου. Να του πεις πήγαινε στην Εκκλησία που εσύ κάθισες και κοιμάσαι. Πώς θα πάει στην Εκκλησία αυτό το παιδί. Πώς θα το πείσεις για την αλήθεια της Εκκλησίας. Αν θες να πάει το παιδί στην εκκλησία, μην του λες τίποτα, μην του λες τίποτα. Ξεκίνα εσύ να πα. Σήκω πήγαινε εσύ. Πήγαινε με φόβο Θεού, πήγαινε με σεμνότητα, πήγαινε με ταπείνωση, πήγαινε με συνέπεια, πήγαινε με ακρίβεια. Και να δεις πώς περνάει το μήνυμα του εκκλησιασμού και στο παιδί. Φύλασε του λόγου και επίγραψον επί το πλάτος της καρδίας σου. Και γράφτους καλά λέει με στην καρδιά σου. Ξέρετε ο λόγος του Κυρίου έχει ένα χαρακτηριστικό αδελφί μου. Δεν είναι σαν τα λόγια των ανθρώπων. Ο Λόγος του Κυρίου έχει ένα χαρακτηριστικό καταπληκτικό Επειδή είναι ο Λόγος Θεού κάνει θαύματα Και ποιο είναι το θαύμα Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο κοσμικό, μια εφημερίδα και μετά από λίγο να το ξεχάσεις Αλλά όταν διαβάσεις Λόγος Θεού όταν ακούσεις Λόγος Θεού ο Κύριος θαυματουργεί μέσα από αυτό το Λόγο, πρώτον μεν, όταν χρειάζεται να στον θυμίζει. Να στον ξυπνάει μέσα του. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού έρχεται στο νου Και δεύτερον, ο Λόγος του Θεού που θα πεις ή που θα ειδεί ο επάνω σου, ζωογονείται και στην καρδιά του αλουνού γίνεται αυτό το διπλό θαύμα μπορεί, μπορεί να έρθει εδώ πέρα ένας και να σας μιλάει για ώρες και να αρχίσει να χασμουριώστε όλοι από κάτω και να σας λέει κοσμικά πράγματα και στο τέλος να φύγει από εδώ και να τι μα έλεγε το σιώρο. ξέρω μπάσκε κατάλαβα ας τον έλεγε και να έρθει εδώ ένας με φόβο Θεού με πνεύμα και να σου πει δύο λέξεις, δύο λέξεις και οι δύο αυτές λέξεις να μπουν μέσα στην καρδιά σου και να είναι το ωραιότερο κήρυγμα που άκουσες ποτέ στη ζωή σου δίδαξε κάποτε ο κύριος στη μάστη. κάποτε λέγει έπιασαν μια γυναίκα πόρνη. και την πήγαν σέρνοντας και είχαν πάρει και πέτρες στα χέρια τους να την, να την λιθοβολήσουν πισθήσαν στον τοίχο πήρανε φόρα με τις πέτρες στα χέρια και του λένε κύριε αυτή λέει τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μυχευωμένη Απάτα για τον άντρα της Ο Κύριος τι κηρύγμα τους έκανε Σιωπή Ανοίξτε το να δείτε; Ο Ιωάννης το λέει Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έσκευε λέει κάτω που του μιλάγανε εκείνη και με το δαχτυλό του λέει έκανε σχήματα λέει πάνω στο κόμμα. Στο αυτό ήταν το κηρύγμα του η σιωπή του και όταν είδαν αυτοί ότι ο Κύριος δεν μιλούσε λέει ότι θα μας πεις τίποτα ε, ας πω όποιος είναι αναμάρτητος βαράτεται ρίχτε και ένας ένας έπεσαν οι πέτρες από τα χέρια τους και ένας ένας έστριβε και έφευγε να κύριε και αυτό το κήρυγμα ποιος το άκουσε mm. Ποιος το άκουσε Σας πω εγώ ποιος το άκουσε mm. η, γυναίκα. Mm. η γυναίκα Κανείς άλλος Βλέπετε mm. οι άλλοι μπορεί να φύγανε εκείνη τη στιγμή αποτροπή, Αλλά μετά η ίδια αυτή οι Φαρισαίη Το σταυρώσα τον Κύριο δεν mm. ακούσαν κήρυγμα Ποιος το άκουσε mm. Όταν σήκωσε λέει τα μάτια του Κύριου Στην ίδε και εκλεγε Παιδί μου τις λέει ουδή σε κατέκρινε. Κανεί δεν σου πέταξε πέτρα. Όχι λέει κύριε. Ε, Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, Πήγε. Να το κύριο. Πήγαινε. Πήγαινε και μην ξαναμαρτήσει. Πόση ώρα κράτησε το κήρυγμα του Χριστό. Πέντε λέξει ήταν. Πέντε λέξει. Αλλά οι πέντε αυτές λέξεις ήταν ότι γλυκύτερο και ωραιότερο υπήρχε εκείνη τη στιγμή πάνω στον κόσμο, για εκείνη την ψυχούλα. Ουδέγωσε κατακρίνω. Είδες τι είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και από μέσα από τη σιωπή. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και από μία λέξη, από δύο λέξεις, από τρεις λέξεις, δεν θα είναι πολλά, δεν θα είναι φιλοσοφίες ο Λόγος του Θεού. Ο Άγιος Αυγουστίνος μία φράση διάβασε στην Αγία Γραφή, μία φράση μόνο, μία φράση, ένα στίχο της Αγίας Γραφής διάβασε και έγινε Άγιος, μόνο μία φράση. «Η νίξ προέκοψεν η ημέρα ήγηκε, ηγηκε τα έργα τους σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός». Αυτό ξημερώνει, έτσι λέει αυτή η φράση ξημερώνει, ξημερώνει, άντε έρχεται το φως, που είσαι εκείνο τον έκανε να φύγει από το σκοτάδι της αμαρτίας τα λόγια του Θεού λέει γράφτα στην καρδιά σου και, και κοίταξε να τα κηρύντεις <και> με το παραδειγμά σου με τη σιωπή σου και αν χρειαστεί ποτέ Δύο, τρει, τέσσερι, πέντε λέξει, όχι κήρυγμα. Πέντε λεξούρε. Και μέσα σου πολύ προσευχή. Και να ξέρει ότι εκείνο το κήρυγμα είναι το ωραιότερο. Και να ξέρει ότι εκείνο το κήρυγμα πιάνει. Και να ξέρει ότι εκείνο το κήρυγμα θαυματουργεί. Και να ξέρεις ότι εκείνο το κήρυγμα, παρόλη την αγραμματοσύνη που μπορεί να έχεις, εκείνο το κήρυγμα μπορεί να είναι ωραιότερο κήρυγμα και από το κήρυγμα του Αρχιεβισκόπου που ξέρει πέντε γλώσσες και έχει πάρει και δεκαπέντε πτυχία. Και τι έγινε. Εκείνο το κήρυγμα μπορεί να σώσει ψυχιά Δεν το ξέρεις αυτό. Τελειώνω εδώ σε αυτό το σημείο αγαπητή μου αδελφή, και σας υπενθυμίζω τις αυριανές εκδηλώσεις για μια ακόμα φορά. Σας υπενθυμίζω την αγρυπνία το ερχόμενο σα... Παρασκευή προς Σάββατο. Σας υπενθυμίζω ότι το ερχόμενο Σάββατο δεν θα έχουμε κύριγμα Και Θεού θέλοντας σας υπενθυμίζω και πάλι ότι το κήρυγμα θα γίνει πάλι σε 15 ημέρες. Ο Θεός να είναι μαζί σας.